ιερος Ναό Παναγία Λαουδίγητρια. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 1 Νοεμβρίου 2010. Ιστόνημα <Κι> το του Πατρός και του Ιεπνοήματο. Βασιλεύου Ράνι, παράκληση βρέμε σε αληθιό Πανταχοπαρόν και τα πάντα που με θασαυρώσει να και ζωή σχορηγό ελευθερή και σκίνουσον, ενιμήν και καθάρισον, μα βάζει και και Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αφήσει την τελευταία φορά ήταν ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσόστομου που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτό μας δηλαδή ο αυτόν μη αδικών ουδής αδικής σε δύναται Εισάγει λοιπόν την έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας και λέω ότι πραγματικά κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Βεβαίω αυτό ακούγεται παράξενο γιατί υπάρχει όντως η έννοια της αδικίας ότι και αδικούμε κάποιους και μας αδικούν σε ένα πλαίσιο καθημερινής ζωής είτε αφορά τις σχέσεις μας είτε αφορά τα υλικά αγαθά ή οτιδήποτε άλλο. Ε, το τοποθετεί όμως ο Άγιος Χριστός όμως, σε ένα άλλο επίπεδο ε, τη νέα της δικαιοσύνης και της αδικίας στο πραγματικό επίπεδο. Καταρχήν ο καθένας θεωρεί αδικία αυτό το οποίο του στερεί κάποιος. Αυτό που θεωρεί κάτι, σημα... αυτό που θεωρούμε σημαντικό όταν μας το αφαιρέσει κανείς θεωρούμε ότι αδικούμεθα και ανάλογα πόσο είναι σημαντικό αυτό το οποίο μας στερεί ανάλογα ορίζουμε και την ποιότητα της αδικίας. Αυτό ακριβώς από μόνο του είναι φανερό ότι ε, χαρακτηρίζει και την κατάστασή μας. Για παράδειγμα, αν κάποιος αδικηθεί στα χρήματα ανάλογα το πως αντιδρά δηλώνει και πόσο είναι συνδεδεμένος και δεσμευμένος με τα χρήματα πόσο εξαρτάται από αυτά αν κάποιος συκοφαντηθεί ανάλογο με τον τρόπο που αντιδρά δείχνει πόσο σημαντικό είναι γι' αυτό η εκτίμηση και να γνώρισει των ανθρώπο άρα οπωσδήποτε ο τρόπος που αντιδρούμε σε κάποια αδικία που μας γίνεται τότε δείχνει και η καρδιά μας που είναι προσανατολισμένη, που είναι ο θησαυρός της. Και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό εάν θέλουμε να δούμε της πνευματικής μας κατάστασης. Βεβαίως, δεν έχουμε την άνεση και την ε, τιμιότητα τη πολλές φορές να παραδεχθούμε κάτι τέτοιο και προσπαθούμε να αποπροσανατολίσουμε την πραγματικότητα της αντίδρασης μας με, άλλα πιο, με, άλλες, με άλλες αιτίες που φέρνονται πιο όμορφε. Για παράδειγμα, λέμε, ναι, δεν με νοιάζει μόνο για τα χρήματα που μου πήρανε αλλά με νοιάζει με διαφορεία δικία που γίνεται. Δεν με διαφορούν τα χρήματα που μου πήρανε αλλά, βρε παιδί μου, να μην με σέβονται τόσο καιρό που γνωριζόμαστε. Βρίσκει ο καθένας κάτι άλλο να προβάλλει από αυτό που πραγματικά είναι το πρόβλημα του. Λείει κάποιος, με δεν με διαφέρει που με συγκοφάντησαν αλλά με διαφέρει ότι πλέον δεν μπορεί να δημιουργηθεί πραγματική σχέση. Πραγματική σχέση δεν εξαρτάται αν κάποιος μας συγκοφάντη ή όχι αλλά από άλλα κριτήρια. Άρα πάντα βρίσκουμε κάτι το πρόβλημά μας να το καλύπτουμε. Κάθε φορά βρίσκουμε κάτι που την αμαρτία μας δεν κάνουμε αρετή. Φοβούμε θα να εκτεθούμε στον εαυτό μας και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Οπωσδήποτε όμως ο τρόπος που αντιδρούμε η οργή που έχουμε μέσα στην καρδιά μας η αντίδραση που υπάρχει από κάποια αδικία που μας γίνεται δηλώνει και ποιον θεών λατρεύουμε. Τι είναι για μα σημαντικό δηλαδή. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αναπτύσσει το λόγο του Άγιο Χρυσόστωμο και ξεχωρίζει τα πράγματα. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Έτσι λοιπόν, α κάνουμε και επί των ανθρώπων. Α εξετάσουμε ακριβώ την αρετή των ανθρώπων και α θεωρήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάπτει αυτή. Δηλαδή, θεωρεί ότι πραγματική ζημιά για τον άνθρωπο, ξεκινά από αυτή τη βάση, επειδή λέει πολλά, δεν ξεκινά από την αρχή, τον Λόγο του, θεωρεί ότι η ζημιά είναι η αρετή αρετή δηλαδή δεν είναι απλώς μία ηθική έννοια να είμαστε καλοί άνθρωποι αρετή είναι ο τρόπος σύνδεσής μας με τον Θεό και με του ανθρώπους αρετή είναι οτιδήποτε διαφυλάσσει αυτή τη σχέση άρα ρωτούμε τον εαυτό μας είναι για μας η αρετή, αυτή η αρετή το σημαντικό και αν είναι αυτό το σημαντικό Τότε τι είναι αυτό που προσβάλλει την αρετή. Τι είναι αυτό που μπορεί να προσβάλλει την αρετή. Αυτό είναι η πραγματική αδικία. Μπορεί όμως κάποιος να μας προσβάλλει την αρετή. Ή η η υπόθεση προσωπική δική μας. Δική μας της δικής μας ελευθερίας. Λέει λοιπόν. Ποια είναι λοιπόν η αρετή του ανθρώπου. Όχι τα χρήματα για να φοβηθεί την πτωχία. Ούτε η υγεία του σώματο, για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών να αποφύγεις την κακήν φήμην, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχη, για να σου προξενεί φόβο ο θάνατος, ούτε η ελευθερία δι' να αποφεύγεις την δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινήν πίστην και ορθό ορθός τρόπος ζωής. Όταν λέμε πίστη όταν λέμε ορθός τρόπος ζωής πάλι θα το ξεκαθαρίσουμε. αυτό δεν είναι πίστη μια αφηρημένη παραδοχή υπεριπάρξεως του Θεού αλλά πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη οικοδόμηση σχέσης είναι η προσωπική δηλαδή σχέση με τον Θεό όπως τι, ωραίο, τι ωραία έκφραση όταν υπάρχει μιχία, λένε υπάρχει απιστία απιστία δηλαδή προσβολή της σχέσης αυτό σημαίνει αυτό σημαίνει το αντίστροφο του αυτό είναι πίστη, η παραδοχή της σχέσης. Αυτά λοιπόν ούτε ο διάβολος δεν μπορέσει να, να, να τα αφαιρέσει αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάτη με την πρέπουσα προσοχή. <χει> και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριο εκείνος δαιμόν, διότι δι' αυτήν την αιτία να και την περιουσία του Ιώβ, όχι να κάνει πτωχόν και αναφέρει, αυτό το γνωρίζει λέει, πολύ καλά ο διάβολος και αυτό έκανε και με τον δίκαιο Ιώβ. Του αφαίρεσε όλη την περιουσία όπω γνωρίζουμε όχι να τον κάνει πτωχό αλλά για να ξαναγκάσει να πει κάποια βλασφημία. Δηλαδή μετά από πολλά βάσανα να το φτάσει σε σημείο να αρνηθεί την σχέση. Να προσβάλλει τη σχέση, να προδώσει τη σχέση, να βλασφημίσει. Και κατέκοπτε το σώμα του όχι να τον, τον κάνει ασθένες αλλά να καταβάλει την αρνητή της ψυχής. Αφού όμω χρησιμοποίησε όλου του δόλου του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύτεκνο-άτεκνο, αφού έσχισε όλο το σώμα το χειρότερα από όσα κάνουν οι Δήμοι στα δικαστήρια και τον πειρέβαλε με κακή φημη κλπ. και τον εξόρισε όχι απλώ από την πόλη και από την οικία του, για να το μεταφέρει σε άλλη την πόλη, αλλά αφού έδωσε ει αυτόν ω αν πόλη και ω αν οικία την Κοπριάν, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερο. Όχι μόνο δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του αν και του αφαίρεσε τόσα αλλά και μεγαλύτερο τον πλούτο της αρετής του έκαμε εξαιτία αυτού καθώς με τα ταύτα απίλαυσε μεγαλύτερη παρησία επειδή οι γονεί στην δυνατότερο αγώνα Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν η δική καθόλου έπαθε τόσα αλλά δεν ανδικήσε τον εαυτό του δεν πρόσβαλε τη σχέση εμείς τι λένε με πόπα δικία που υπέστη Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που τον αδίκησαν. Αυτή είναι η οτροπία. Μέχρι εκεί πάμε εμεί. Δεν έχουμε άλλη οπτική. Γιατί δεν έχουμε άλλη εμπειρία ζωή. Δεν έχουμε άλλη εμπειρία ζωή. Δηλαδή, ποιο θα μα πείσει ότι είναι δευτερικά τα πράγματα. Το μυαλό μα μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό μα. Η λογική μα μέχρι εκεί φτάνει η λογική μα. Πώ μπορεί να πάει παραπέρα. Θα μα πείσει κάποιο που μα κάνει ένα κήρυγμα, ούτε αυτό οφείλει. Θα μα πείσει το βίωμα τη καρδιά μα. Θα μα πει η εμπειρία τη ζωή μα, τη προσωπική σχέση μα με τον Θεόν. που δείχνει πού είναι η χαρά, πού είναι ο θησαυρό. Αν όμω δεν έχουμε εμπειρία τέτοιου είδου, είναι καταλαβίστικα αυτά τα πράγματα, είναι κατανοητά. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν γι' αυτή όμω η ψυχή μα, αυτή την γλύκα του Θεού, αν η ψυχή μα έρθει ενώπιον του θανάτου και ζήσει αυτόν τον υπαρξιακό μετεωρισμό, να μην ξέρει τι του γίνεται και μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη από τα βάθη της καρθιάς στον το έλεος του Θεού το ότι αξιολογεί διαφορετικά τα πράγματα τι σημαίνει λαμβάνει πείρα ζωής ακόμη και η πύρα της κόλασης η εμπειρία της κολάσεως μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα αυτά τα πράγματα δηλαδή αν ο άνθρωπος ζει την οδύνη του καινού, ζει την αίσθηση της κολάσεως Ζει αυτό, αυτό το κενό της υπάρξιός του και αυτό ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να πει τι αξία έχουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω κάτι που να με ελευθερώνει από αυτά τα πράγματα και να μου δίνει ζωή. Ακόμη και με αυτόν τον αρνητικό τρόπο και από αυτή την εμπειρία της αποσύειας της ζωής εάν ο άνθρωπος έχει σοφία και σύνεση μέσα του Μπορεί να ξεμπερδεύει από αυτά τα σχήματα της κοσμικής δικαιοσύνης που μας περιπλέκουν την ζωή και την ύπαρξη και δεν ξεκαθαρίζουν το εσωτερικό μας τοπίο. Πολύ δε περισσότερο τον άνθρωπος λάβει εμπειρία της αγάπης του Θεού τότε βλέπει ότι αυτά είναι σκύβαλα όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και δεν μπορούν να αναγγίξουν αυτό το είδος οι αδικίες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίο είναι εγκλωδισμένος σε αυτήν την κατάσταση της σε αυτή την έννοια της δικαιοσύνης και αδικίας και εμπλέκεται σε αυτή σημαίνει όχι απλά δεν έχει γνώση δεν έχει βίωμα πνευματικό δεν έχει βιώσει την αγάπη του Θεού αλλά ούτε και μέσα στο κενό του έχει την σοφία να καταλάβει τι πραγματικά θέλει η καρδιά του και να το ζητήσει τι δηλώνει αυτό ότι ζούμε σε μια μετριότητα δεν θέλουμε να δούμε σε άλλη ευρύτητα τα πράγματα. Και είμαστε στενόκαρδι. Ένα στενό οπτικό πεδίο. Καθόλου σκεπτόμενοι δεν είμαστε. Με τη βαθιά έννοια τη σκέψης. Δηλαδή η υπαρξή μας να σκέπτεται. Το είναι μας να αντιλαμβάνετε τα πράγματα. Και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη μικρότητα. Της καθημερινής αφασίας. Εσάθε ότι με αδίκησε να μέσω αντιδρώ. Και τι είναι αδικία τελικά. Θυμηθείς <coughs> είμαστε χάρα δεν έχουμε τη θλίψη μας ζούμε ο καθένας. δηλαδή αν δεν μας αδικούσε κανένας και μας τιμούσαν όλοι και είχαμε όλη την οικονομική άνεση να ζήσαμε άνετα τη ζωή μας θα ήμασταν ευχαρούμενοι θα είχαμε ζωή θα ήμασταν αναπαυμένοι να, ένας απλός λογισμός είναι δεν χαζήσετε τη σοφία να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα χρειάζεται μέσα μας όμως να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα να, να, να πλακούμε από αυτή την έννοια Επομένως, ένας άνθρωπος που σέβεται κάποια πράγματα μέσα του δεν χρειάζεται να έχει εμπειρίες, αντιλαμβάνεται, ελευθερώνεται πιο άνετα από αυτές τις καταστάσεις. Τι μας εμπλέκει πέρα από μια καθημερινή κατάσταση αφασίας, είμαστε και ήδη ο ψυχισμός μας, είναι εμπερδεμένος. Το πρόβλημα δεν είναι απλώ μόνο πνευματικό, είναι και ψυχολογικό. Όταν ο άνθρωπο είναι, ε, είναι ζαλισμένο μέσα σε ανασφαλίε του, στις φοβίε του, στι ρίζε του, στου ανταγωνισμού του, στι αβεβαιότητέ του και στι αγωνίε του να κατακτήσει κάτι, να νιώσει δυνατό, όλα αυτά κάνουν ένα πλέγμα μέσα μα, ένα σύμπλεγμα μέσα μα, που δεν μα αφήνει καθόλου να δούμε απλά πράγματα. Και αυτή η δυσαρέσκεια, και εκείνη η ευθύνη μα, ε, μπορεί ω ένα σήμερα να μην έχουμε ευθύνη κατά κάποιον τρόπο. Η ευθύνη μα είναι αυτό που είναι πρόβλημά μα. Με ένα γυνάτι να το μετατοπίζουμε στον άλλο. Δηλαδή με φταίει ο άλλο που είμαι έτσι. Είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι θεσμός, ή είναι οποιοδήποτε άλλο κοσμικό σχήμα. Η διάθεση μας λοιπόν να μετατοπίζουμε την προσωπική μας ευθύνη για την κατάντια μας στον άλλο δεν δικαιολογείται από κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Σε ένα σημείο τα πράγματα δικαιολογούνται, σαφώς. Κι άνθρωπος μπορεί να είναι πλεγμένο, να είναι ζαλισμένος, να έχει λογισμού. Λογικό, ανθρώπινο Αλλά από αυτό το σημείο Μέχρι ο ανθρώπος να ένα γυνάτι Και ένα πείσμα Και να μην είναι ευέλικτο Και νοησίμος Και είναι διαρκώς παραπονιάρης Και να ορίζει ότι όλοι οι όλοι άλλοι φταίνουν Για αυτό που είναι Αυτό είναι ανοριμότητα Και αυτή είναι προσωπική ευθύνη Λοιπόν επομένω Η έννοια Της αδικίας το τι αισθάνει το καθένα αδικία είναι δηλωτικό ποιο Θεόλατρεύουμε και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Δεν είπαμε ότι ψάχνουμε τελειότητες, ασφαλώς όταν μας κλέψουν χρήματα θα ανησυχήσουμε λίγο. Θα ανησυχήσουμε, αλλά ο βαθμός ανησυχίας μας, ο βαθμός, ε, αντίδρα, η ποιότητα αντίδρασης μας, η ένταση αντίδρασης μας δηλώνει και πόσο είμαστε κολλημμένες σε κάποια πράγματα. Και το σπουδαίο είναι ότι για πράγματα που έχουμε εμείς ευθύνη που κάνουμε εμείς ζημία στον εαυτό μας δεν μας ενοχλεί, δεν αντιδρούμε δεν οργιζόμαστε αντίο του εαυτού μας Οργίζεστε και μία μαρτάνεται αυτό εννοεί να οργιστούμε αντίο του κακού αλλά κυρίως εναντίον τον άλλο Και εδώ μία προσοχή Όταν κάνουμε λάθη δεν είναι ταπεινό το να οργιζόμαστε εναντίον του εαυτού μας. Αυτό μπορεί να είναι και ένας μέγιστος εγωισμός. Και δείχνει και την ολιγοπιστία μας και την απιστία μας. Τι σημαίνει οργίζουμε εναντίον της αμαρτίας, κανενός, ούτε τι αυτού με εναντίον κανενός, ούτε εναντίον του διαβόλου οργίζομαι. Εναντίον του κακού οργίζομαι. Δηλαδή αποκτώ αποφασιστικότητα και όλες μου τις δυνάμεις, τι ενεργοποιώ ενάντια του κακού. Αυτό σημαίνει οργίσουμε ενάντια του κακού. Δεν οργίσουμε και τα βάζουμε τον εαυτό μου ρε, τι είμαι", και αρχίζω και κατηγορώ τον εαυτό μου. Όποιο κατηγορεί τον εαυτό του, εάν έπεσε μία φορά την επόμενη θα πέσει άλλε δέκα. Δεν χρειάζεται να κατηγορούμε τον εαυτό μας, χρειάζεται να μετανοούμε να αλλάζουμε στάσεις ζωής Να αλλάζουμε τρόπο σκέψεως Λέει λοιπόν ότι ο δίκαιος Ιώβ Δεν οργίστηκε Παρόλο που είχε τόσα πράγματα Αυτός, όχι μόνο, αυτός όμως όχι μόνο Δεν αστερήθη κάτι από την περιουσία του Αν και του αφήρεσαν τόσα Αλλά και μεγαλύτερον τον πλούτο της αρετής που έκαμε εξαιτία αυτού καθώς μετά τα αυτά μεγαλύτερη μπαρισίαν επειδή οι τη στην δυνατότερον αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν ειδικήθη καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο αλλά από δαίμονα που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι άδε με ειδίκησε και με έβλαψε. Διότι αν ο διάβολος ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακίαν, Αφού χρησιμοποίησε όλα τα οργανά του και αφού έριψε τα βέρη του... και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε... και τα άδειασε στην οικία και στο σώμα του δικαίου... καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο αλλά όπω είπα τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε... ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτόν του. Λοιπόν, ο δίκαιο Ιώφ αδικήθηκε φαινομενικά... Αλλά από αυτή την αδικία βγήκε κερδισμένος Οφελήθηκε Άρα πραγματικά δεν αδικήθηκε αλλά οφελήθηκε Άρα εάν θέλουμε Ανάλογα πως προσεγγίσουμε τα πράγματα Όχι μόνο αδικία δεν έχουμε Αλλά οφελός Σε μια σχέση, σε μια συζυγία Όταν ένα μέλος Της συζυγίας αδικήσει το άλλο Τη επανάσταση γίνεται Κλάματα Γκρίνγκες, φωνέ. Και δεν ανέχεται κανείς κάτι τέτοιο. Μα η άσκηση τη σχέση είναι αυτό. Οι σχέσεις μας υπάρχουν για να βελτιωνόμαστε, όχι για να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχει ευτυχία στη σχέση. Δεν υπάρχει ευτυχία στο γάμο. Μόνο δύο-τρει μήνε στον αραβόνα. <laughs> ευτυχία δεν υπάρχει. Όποιο θεωρεί ότι είναι ευτυχισμένο, είναι αποτυχημένο. Παντρεύεται κανείς για να οριμάσει να καλλιεργηθεί, να βγει από τον εαυτό του να εκτεθεί να, να, να, προ, να προβάλλει την ύπαρξή του στον άλλον να, ο, άλλος, ο άλλος να γίνει ο καθρέφτης του να βλέπει κάποια πράγματα να εξελίσσεται και, και να εξελίσσεται όχι ατομικά αλλά σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο δηλαδή να βρει τρόπο να κοινωνήσει του άλλου, να συνονιθεί με τον άλλον το καταλάβει όταν έχει λοιπόν ένα δύσκολο σύντροφο και Πρέπει να κρατήσεις την σχέση, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά, και θέλει να καταλάβει τον άλλον άνθρωπο και να βρει γέφυρε συνέντε και επικοινωνία σε ένα βαθύτερο πεδίο και συναισθημάτων και σκέψει. Και οτιδήποτε άλλο, αυτό αυτόματα σε καλλιεργεί και σένα. Και αν, ανάλογα πόσο πιο δύσκολο είναι ο συντροφό σου τόσες μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης έχεις ή καλύτερα περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έχεις Αυτό λοιπόν που είναι αφορμή άθληση, αυτό που είναι αφορμή προόδου εμείς το θεωρούμε κακό Ποιος πατέρας και μάνα θα δέχονταν το παιδί τους κάπως να κακοπέσει αυτό παιδί μου θα βασανιστεί Εκεί; τι θέλει να μην βασανιστεί Θέλει ένα βασάνεσαι στο παιδί και νεκρό παιδί, ένα βασάνεσαι το παιδί που δεν θα εξελιχθεί ποτέ, ένα βασάνεσαι το παιδί που δεν θα καταλάβει ποτέ γιατί υπάρχει και δεν θα εξελιχθεί μέσα του και δεν θα καλλιεργηθεί, ή ένα παιδί το οποίο πούμε, θα παίρνει μια χαρά και θα είναι ένα καταναλωτικό προϊόν. Θα είναι όπω γεννάνε σήμερα διάφορα πράγματα, θα γεννάνε και παιδιά και γάμου κλπ. Και, και ζευγάρια. Θέλουμε τέτοιου είδου να είναι τα πράγματα ακριβώ μέσα στη δύσκολη αρκεί να, υπάρχει, να, υπάρ, να οικοδομήσει ο άνθρωπος στις προϋποθέσεις εκείνες που θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη αλλά εμείς ζούμε με μία φαντασία ο καθένας μας για παράδειγμα αν πάρουμε αυτή την περίπτωση του γάμου της σχέσης δεν μπορείς, κανένα, σε, κανένα, κα, δεν μπορείς σε κανέναν άνθρωπο να επιβάλλεις να παντρευτεί και λέγοντάς του, ε, τα πράγματα απλά βρε τόσοι άνθρωποι, βρες κάποιον, βρες κάποια. Μα γιατί δεν γίνεται αυτό, ξέρετε, γιατί. Γιατί ο καθένας φαντάζεται ότι θα βρει το πιο σημαντικό πράγμα που έχει φανταστεί και γι' αυτό νομίζω ότι γεννήθηκε. Η γυναίκα θέλει τον πρίγκιπα και ο άντρα θέλει το top model. <σχεδιά> μπορεί λοιπόν να... Ρίξει αυτές τις προσδοκίες και αυτή τη φαντασία που έχει ο καθένα στον αυτό του. Και αυτό ουσιαστικά κρύβει και τον αρκισμό μας Ότι για μένα αξίζει κάτι σπουδαίο, κάτι σημαντικό. Επομένω δεν επιβάλλονται με τη λογική αυτά, όμω δείχνουν ότι μας καθορίζει η φαντασία και όχι η πραγματικότητα που έθεσε ο θόρυβο μα, που είναι η σωτηρία μα. Ακόμη αυτό και σε πνευματικό επίπεδο μπορεί να γίνει. Κάποιο μόλι ξεκινά την πνευματική ζωή θέλει να έχει θεωρίε. Να δει τον Θεό, να του φανεροδεί ο Θεό. Να έχει εμπειρίε τέτοιου είδου. Και ξεκινάμε αυτές αυτέ τι προποθέσει. Δεν ξεκινάει απλά ο άνθρωπο να πει Είμαι ένα μάτσο είμαι ένα ρεμάλι, μόνο ο Θεός μου ελέγχει σέμαι. Και ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει δώσει. Ε, δεν το βάζουμε έτσι. Ο καθένα μα φαντιάζεται πω είναι ένα Μεσία. Ότι ήρθε στον κόσμο να επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο. Ξεχνώσατε ότι το σπουδαίότερο έργο είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας. Το σημαντικότερο έργο είναι να αποκτήσουμε σχέση με τον Θεό. Δηλαδή το σημαντικότερο έργο είναι να Του παραδοθούμε. μόλα όλα μας τα λάθη. Μ' όλες μας αποτυχίες. μόλες μας τις βρωμιές. Όλα λοιπόν, όταν κανείς έχει μέσα Του τη φαντασία τέτοιου φαντασία. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος αυτόν τον άνθρωπο τον είναι δυνατόν αυτού του ανθρώπου του στερήσεις κάτι αμέσως αντιδράσει δεν ανέχεται κάτι έχει φτιάξει ένα οικοδόμημα μέσα του για το τι είναι ο ίδιος και τι το αξίζει μα οι διαφημίσεις σήμερα τι είναι σου αξίζει, απολαύσέ του όλες οι διαφημίσεις σου προβάλλουν όλα τα αγαθά και σου υπόσχονται ότι θα τα λάβει και ότι μάλιστα τα αξίζει, τα δικαιούσε. Όταν λοιπόν η ζωή μα είναι απλώ ένα δικαίωμα, είναι μία απόλαυση, και όταν αξίζουμε έτσι, γιατί μα κατέβηκε, πώ μπορεί ο άνθρωπο να εννοήσει και να διακρίνει την έννοια τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει αδικία. Πάνε παρακάτω σε άλλο σημείο. Σου αφαίρεσαν να λέει τα χρήματα. Ωραία. Τι μπορεί να πει κάποιο. Λέγε. Προτείνει ο Άγιος Χρόστομος. Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητρό μου. Γυμνός και θα απέλθω. Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικό. Δεν έφεραμε τίποτα εις τον κόσμο. Και είναι φανείο ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Κοιτάξτε. Όταν σου πάρουν χρήματα και είσαι μια χαρά αντιδ άσο πάνω χρήματα και χθες πέθανε η μάνα σου δεν σε δίνεις καθόλου σημασία γιατί ένα σημαντικότερο γεγονός έρχεται που καλύπτει αυτό το γεγονός εάν λοιπόν για μας την πνευματική ζωή σημαντικότερο από αυτό είναι κάτι άλλο η απώλεια της χάρητος ή ο αγώνας μας να μην απολέσουμε την χάρη ή η χαρά ο Θεός είναι εγγύς, είναι κοντά μας, μας περιθάλπη, μας γλυκένει την καρδιά, τότε περιφρονούμε κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων, δεν έχει τέτοια αξία μέσα στην καρδιά μας. Ποια είναι λοιπόν η αδικία, όχι τα χρήματα που μου πήρανε, αδικία είναι να έχω τέτοιου είδους καρδιά νόριμη. Γι' αυτό ποιος φταίει, μόνο αυτός μου κάνει άλλο. Εγώ επέλεξα να έχω τέτοιου είδους καρδιά. Εγώ επέλεξα να έχω προστανατολισμένη την καρδιά μου σε αυτήν την κατεύθυνση. Κανείς δεν μου καθόρισε την καρδιά μου να έχει τέτοια ποιότητα, τέτοια επιλογή και τέτοια διάθεση. <συστηνά> και αυτό λοιπόν ορίζει και τη συμπεριφορά μου μπροστά στα γεγονότα της ζωής. <συστηνά> σε κακολογήσαν και σε περιέλυσαν με αναρρίθμητους ύβρις ορισμένοι, να εθυμίσετε το λόγο εκείνο που λέγει, αλίμονο σε εσάς όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια δια εσά. να παίρνει από το γεωγραφικό. λέει σε κατηγόρησα, μα λέει λέει να λένε καλά λόγια σε εσάς να χαίρετε τότε και να γαλιάσετε όταν λέγουν αντίο σας λόγια κακά και λέει κάποιο εντάξει αυτό δεν είναι ανοιχτό ο ψυχολόγος αντιδράει Μα να χαίρομαι για πράγματα που μου λένε άσχημα αντίο μου. Δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος να δώσουμε και να φάραμε κονερή μύση. Ε, εντάξει, ω ένα σημείο να ανεχθώ. Ω ένα σημείο να το διαχειριστούμε κάποιον τρόπο. Αλλά και να χαίρομαι. Καταρχήτως να ανεχθώ κάτι και να τα κρατήσω μέσα μου. Αυτό θα μου έλεγε ψυχολογικά προβλήματα θα σου πει ο και έχει δίκιο. Ε, όταν μου γίνεται κάτι και εγώ το κρατάω μέσα μου το κρατάω το θαύ για να μην το θυμάμαι κάποιος θα γίνει μια, γίνει μια έκρηξη και αν δεν γίνει θα εγώ ίδιος θα πάθω κατά μου, θα βγάλω τα δερματικά μου τα στομάχια μου και όλα αυτά ε πόσο μάλλον να χαίρομαι τι γίνεται εδώ πέρα, θέλει το κακό μας ο Θεός να προτείνει κάτι τέτοιο όταν λέει να χαίρεστε δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα και τι λέει ο νόμος και το σωστό αυτό είναι ένδειξη ότι κάποια αλλαγή ήρθε μέσα μου Αυτό είναι ένδειξη Και τεκμηρίο Ότι Ο Θεός μου άλλαξε τα φώτα Δεν γίνεται αυτό χωρίς προϋποθέσεις Δηλαδή χωρίς θεόμπιέζοντο είναι αυτό μου να γίνω τέτοιο. Αυτό είναι αρρώστια Και γίνεται και ο ψυχολόγος Ο ψυχολόγος όμως που θα μου πει αυτό Αγνοεί ότι μπορεί να υπάρχει μια άλλη εμπειρία Η οποία μου οδηγεί σε ένα άλλο επίπεδο ζωής Αγνοεί αυτή τη διάσταση, και ότι είναι στα χωράφια το αυτή διάσταση. Ότι ο άνθρωπος που αυτό το κάνει για την αγάπη του Χριστού, που ο Χριστού είναι ζωντανό για αυτόν, του δίνει χαρά. Δηλαδή καταξιώθηκε ο άνθρωπος στη σχέση με τον Θεό, ελευθερώθηκε. Και ο άλλο άνθρωπο δεν μπορεί να είναι εχθρό του. Δεν υπάρχει εχθρό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, χαίρεται. Γιατί έχει και άλλες μέσα του δυνατότητα που ξεπερνούν τα μέτρα αυτής της λογικής. Άρα για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την οδό προηγούνται άλλα πράγματα. Η σχέση με τον Θεό. Έξω από το πλαίσιο αυτής της σχέσεως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έξω από το πλαίσιο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό δεν υπάρχει καμία άσχεση, καμία αρετή. Και δεν δικαιώνεται καμία αρετή. Και όποιος είναι ενάρετος έξω από τη σχέση με τον Θεό, άρρωστος είναι. Και αν δεν είναι, θα γίνει. Όποιος δεν εντάσσει οποιαδήποτε προσπάθειά του για την αρτή, στο πλαίσιο της σχέση με τον Θεό, χωρίς αυτή την προπτική, είναι άρρωστος και αν δεν είναι, θα γίνει. Αυτό λοιπόν που λέει ο Κύριος είναι στο πλαίσιο αυτής της σχέσεως Σε εξόρισαν μακριά σκέψου ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα. Και αν θέλεις να σκεφτείς βαθύτερα έχεις εντολή να θεωρείς όλη την γη ως ξένη. Μήπως περιέπεσες στις βαριά να είπε εκείνο το Αποστολικό. Όσο ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, τόσο ο εσωτερικός ανακινείς τη ημέρα με την ημέρα. Ξέρετε ο λόγος του Κυρίου έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορούμε όλα να τα μεταμορφώσουμε πνευματική ζωή τι είναι, είναι να... τι είναι Χριστός όλα τα κακά να έχουν τη δύνατα να μεταμορφωθούν ακόμη και η αμαρτία μας να γίνεται προϋπόθεση αρνητής και αγιότητος ενώ αντίθετα το αντίχριστο πνεύμα και το πιο καλό παίρνει πράγμα και το κάνει άφρακα. το κάνει σκόνη το κάνει απελπισία, το κάνει απόγνωση. Γι' αυτό ο Χριστό είναι ελπίδα. Ο Αντίχριστος είναι η απελπισία. Ο Χριστό είναι η ασχήμια να γίνει ομορφιά. Ο Αντίχριστος είναι και η ομορφιά να γίνει ασχήμια. Βλέπουμε λοιπόν, έχουμε την ασθένεια, ένα βάσανο, ένα πρόβλημα. Πώ να το δούμε, Να, να. δανειστούμε αυτό το αγιογραφικό. Όσο ο εξωτερικό μα άνθρωπο φθείρεται, τόσο ο εσωτερικό ανακοίνεσαι τη μέρα με την ημέρα. Για λοιπόν, οποία μας μπορεί να μας εμποδίσει από τον Θεό αν έχουμε την σοφία πρώτο να μην απελπιζόμαστε και δεύτερο να βρούμε και μέσα από την κοπριάν την ευλογία έλεγε κάποτε ο Γεωργοπαϊσιος βρε παιδάκι μου η κοπριά η αμαρτία μας είναι η κοπριά μας ή την κοπριά μας τη βάλουμε στο σακουλάκι θα σαπίσει ή θα τη ρίξουμε στο χωράφι και να θύσει το λουλούδι το ίδιο το κακό λοιπόν η ίδια η αμαρτία μας ή μπορεί να είναι κατά δίκη μας ή μπορεί να είναι το σκαλοπάτι που θα μας πάει πολύ ψηλά στο χέρι μας είναι είναι πως αλλοιώνεται ο εσωτερικό κόσμος μας πως αλλοιώνεται η ψυχή μας πόσο αποκτούμε φιλοσοφία Σοφία δηλαδή, τέτοιου είδου που χωρί απελπισία ψύχρεμο να δούμε τα πράγματα και με την ελπίδα του Θεού να βρούμε την διέξοδο. Που η διέξοδο είναι η μεταμόρφωση. Δεν είναι η παραχάραξη, δεν είναι η παραμόρφωση. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι. δεν είναι ότι χαλάει αν θροπήν σχέση με τα κύριοι καταβάθουν και κύβερνο πόνος του καθαρτώπους Όχι, γιατί δεν χαλάει η σχέση χαλάει. Όχι, γιατί χαλάει Όταν κάποιος μας, μας αδηγεί με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να μας τραζηθήσει, να, να μας τραζηθήσει δανεικά, όταν μας αδηγεί σημαίνει μας, κατά κάποιο τρόπο μας πλένει Δεν χαλάει η σχέση αλλά δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνη. Άρα, βγήκε το πρόβλημα και ξεκινούμε τη θεραπεία να θέλουμε. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή τη σχέση. Δεν υπήρχε. Δεν αφανερώθηκε τώρα. Δεν υπήρχε άνεση στη σχέση, θα έλεγα καλύτερα, ή δεν δοκιμάστηκε ποτέ η σχέση. Δεν. Και επομένω, είναι μια αφορμή αυτό. Κάτι να Και... Ασφαλώς μία ανθρώπινη σχέση οφείλεται και στου δύο, πρέπει να θέλουν και οι δύο. Υπάρχει όμως και μία άλλη δυνατότητα να οικοδομηθεί σχέση μόνο και από τον έναν. από τη διάθεση του αδικηθέντος ανάλογα πώς λειτουργεί καρδιά του έναντι αυτού που τον αδίκησε. Αν προφασίζετε ότι μία αδίκησε και δεν υπάρχει σχέση, ωραία, φτιάξε εσύ με την καρδιά σου. Βάλε τον άνθρωπο στην καρδιά σου. <στοί> Αυτή είναι η ευθύνη... Όχι, ούτε να προσευχόμαστε. Είναι ευθύνη μας και αυτό είναι η μόνη μας ευθύνη που μας αναλογεί να βρούμε τρόπο να βάλουμε τον άνθρωπο στην καρδιά μας. Να το συγχωρέσουμε. <στοί> αυτό είναι αρκετό από εμάς. Το υπόλοιπο είναι ευθύνη του άλλου. Δεν μπορούμε να τον ούτε να το απαιτήσουμε. Υπέ μου, γιατί είναι αξιοζήλευτας ο πλούτο, Μια και μίλησα με τα χρήματα. Και αυτό ξέρετε. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης είναι λίγο... Δεν είναι τόσο δημοφιλή αυτά τα πράγματα. <ΣΣ> Να μιλάς για... Αλλά η οικονομική κρίση, ξέρετε, δεν είδατε πόσο σημασία δίνουμε. Δείχνει και πού είμαστε επικεντρωμένοι. Τι είναι το σημαντικό για μας. Τι είναι το σημαντικό για μας. Δηλαδή δεν δείχνουμε το ίδιο μεράκι, την ίδια αγωνία για άλλα πράγματα. Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν προήμιο διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτή ασθένεια ότι είναι πολυτιμότερος από την υγεία και τη ζωή εννοεί ο πλούτος, και από τον έπαινο των πολλών και από την καλήν υπόλοιψη και από την πατρίδα και από του γνωστούς και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από όλα τα άλλα. Διότι και οι πλούσιοι που δεν σταματούν την ανόητη αυτήν επιθυμία. Και αν ακόμη αποκτήσουν ολόκληρη την οικουμένη, και οι πτωχοί βιάζονται να φτάσουν εκείνους και κάποια λύση θεράπευτος και αμένεια κατάσχετο και ασθένεια διόρθω κυριεύει τη ψυχή όλων, και αυτό ο έρωτα νικά κάθε άλλον έρωτα, και τον οθεί και τον εκβάλλει από την ψυχή. Κι ούτε λόγο φιλία υπάρχει ούτε συγγένεια. Και γιατί λέγω φιλία και συγγένεια, ούτε γυναικό ούτε παιδιών, από τα οποία τι αγαπητότερο μπορεί να γίνει στου άνδρε. Αλλά ό, ό, ό, όλα ρίπτονται κάτω και καταπατούνται όταν η ομή και η απάνθρωπος αυτή κυρία κυριεύει σαν ψυχά όλων όσων κυριευθούν. Διότι ω κυρία τον απάνθρωπο, και ω σαν σκληρό τύρανο, και ω σαν βάναυσο βάρβαρο, και ω αν πόρνη κοινή και πολυδάπανο, καταντροπιάζει και κατατηρανεί και καταδικάζει με αρρύθμινου κινδύνου και τιμωρίε όσου επιροτίμησαν να την υπηρετήσουν και είναι φοβερά και αμήλυκτος, άγρια και σκληρή και έχει πρόσωπο βαρβάρου μάλλον δε θηριώδες και απολύκων και ελέον τα αγριότερο φαίνεται ότι είναι ευγενική και ποθητή και γλυκύτρια από το μέλι εις όσους εχμαλωτιστούν από αυτήν. Και λοιπόν με πολύ όμορφο τρόπο ο Αϊσόστομος λέει για ποιο λόγο άνθρωπος αφήνω ότι ο πλούτος είναι πολυπόθητος για την απόλαυση που απορρέει από τα τραπέζια για την τιμή και την υποίηση που παρέχει με τους υπηρέτε, για το ότι μπορεί και του αντικούντας να αντιμετωπίσει και να είναι εις όλους φοβερός, διότι δεν θα μπορούσες να αναφέρει άλλες αιτίες παρά την ειδονή και την κολακία των φόβων και την τιμωρία διότι ο πλούτος ούτε σοφότερο, ούτε φρονιμότερο ούτε καλύτερο ούτε συνετότερο συνηθίζει να κάνει τον άνθρωπο, ούτε χριστό ούτε φιλάνθρωπων ούτε δυνατότερον από την οργήν ούτε καλύτερον από την κοιλία ούτε ανώτερον από τα σιδονάς δεν μαθαίνει τον άνθρωπο να είναι μητριοπαθής ούτε το διδάσκει να είναι συναισταλμένος ούτε κάποιο άλλο μέρος της αρτής εισάγει και φυτέψει στην ψυχή λοιπόν αυτό φαίνεται κουφό δέστε ότι ποιος πατέρας και, μια, και ποια μάνα δεν νιώθουν ευτυχισμένοι αν το παιδί τους βρει μια πολύ καλή δουλειά και μαζεύει πολλά χρήματα. Ποιος και μάλιστα χριστιανός. Ιδιαίτερα οι χριστιανοί έχουν αυτή την έφεση Επικεντρώσα μόνο την αμαρτία στα σαρκικά αμαρτήματα δηλαδή τα σεξουαλικά και τα οικονομικά είναι η αρετή μας. Θυμηθείτε την εποχή του χρηματιστηρίου με τη μανία χριστιανή παίζα με το χεζίνοικονομή σου. Σαν τον άνθρωπο που τρέχει στην πόρνη και να ικανοποιήσει το πάθος του με την ίδια ενόρμη. Λοιπόν, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι ο πατέρας και η μάνα θέλει το παιδί τους να έχει τέτοια άνεση, αλλά... Τι θέτουν ως προτε... προτιμότερο και ως προτεραιότητα το να έχουν ένα παιδί φιλάνθρωπο χριστό, σοφών, φρόνιμο συνετών ή πλούσιον τι είναι πιο σημαντικό θα θέλαμε ένα ενάρετο παιδί και φτωχό ή ένα πλούσιο παιδί ε, ας είναι και καλός χριστιανός τι αυτό είναι η ψυχή μα. Αυτό είναι ο Θεό μα. Μην ψάχνουμε φιλοσοφίε σε απλά πράγματα. Μα φαίνεται από το απλούστατο τη ζωή μα ότι με την οικονομική κρίση πέσαμε όλοι σε κατάθλιψη. Πέσαμε σε κατάθλιψη. Για ποιο λόγο. Μα αυτό είναι ο Θεό μα. Το χάσαμε το Θεό μα. Ο είναι δεδομένο. Πάει και κοινώνει και τελείωση. Δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι κοινωνία αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο ο Χριστό μέσα στη θεία κοινωνία. Αν τον λατρεύω έτσι όπως λατρεύω τον πλούτο Δεν θέλει πάρα ο Θεός Όπως αγωνιώ για τον πλούτο μου Αν επιθυμώ τον Θεό θα γίνω Άγιος Με τον ίδιο ζήλο που επενδύω για να κερδίσω Αν ετοιμαζόμου για τη Θεία Κοινωνία θα ήμουν Άγιος <Τι> Συγγνώμη. δεν χρειάζεται να, ας, να. Δεν ζητούμε να μην είμαστε φτωχοί, να μην είμαστε ερωτευμένοι με τον πλούτο. Ή τέλο πάντων, η έφεση και το μεράκι που έχουμε για τον πλούτο, α τον έχουμε για τον Χριστό. Δεν θα πω για ένα σύντροφο. Εντάξει, δεν μπορεί το καταλάβει ο άνθρωπος Είναι με στην φύση του πιο πολύ. Κάπως κατανοητό είναι. Και πρέπει να αποκτήσει μεγάλη αίσθηση του τι το καταλάβει. Αλλά για τα πράγματα, για τα χρήματα Λέμε για τον αντίχριστο Ότι να η κάρτα του πολίτη και χίλια δύο πράγματα Αλλά ο αντίχριστος είναι μέσα μας Παραδείγματο χάρη Αν βγούμε σε κάποιο χριστιανό Κοίταξε, πέντε χρόνια δεν θα κινηθείς, Αλλά θα πάρεις δύο εικόπεδα. <Τι>, Τι θα προτιμήσεις Τι, <Τι>, <Τι> ε, Εντάξει ρε πάτε θα τον έκτο χρόνο <Τι> Θα έχω και τα δύο οικόπεδα Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια δομή και σκεφτόμαστε έτσι Σαφώς οι αντιδράσεις μας θα δείξουν και κάτι Επομένως τι είναι για μας σημαντικό Είναι η αρετή Αυτή δηλαδή το να αποκτήσουμε αυτήν την καλλιέργεια ή ο πλούτος Μα αυτό φαίνεται και σε άλλο επίπεδο Τι φίλου κάνουμε Αυτού που θα έχουμε κάποιο κέρδο, θα περάσουμε καλά. Ξέρετε, στην Εκκλησία χάσαμε τον Θεό. Και ξέρετε πώ. τη τι, τι, τι θέση του ποιο πήρε, τη θέση του Θεού που χάσαμε τι εκκλησίε. Ξέρετε ποιο την πήρε, οι παρεούλε μα. Έχουμε παρεούλα. Περνάμε καλά. Τα χριστιανόπουλα, τα φλωράκια. Δεν θα τίποτα. Και τον καφέ μα και την πορτοκαλάδα μα και το σκάκι μα και την ταβερνούλα μα. Περάσαμε μια χαρά. Έχουμε τα Χριστούγλι. Πήγαμε και την κυραγή στην Εκκλησία. Λοιπόν, ο πράγμα, η ζωντανή σχέση των θεών υποκατεστήθηκε με την παρεούλα. Σε άλλο επίπεδο, πάλι, συντρόφο, επιλογή συντρόφου, ποιο είναι το κέρδο μα, ποια είναι η επιλογή μα. Δεν μα ενδιαφέρει αν υπάρχει βαθιά επικοινωνία και σύνδεση που αυτό ορίζει την έννοια τη σχέση, αλλά κινούμαστε σε τελείω εξωτερικό επίπεδο. Σαφώ και τα εξωτερικά στοιχεία είναι σημαντικά. Να σε ελκύει ο άνθρωπο, θαυμάζει, να μην το βλέπει και γυρνά στο κεφάλι σου. Κάθε πρωί θα ξυπνά και θα βλέπει αυτό τον άνθρωπο. Αλλά πέρα από αυτό όμω ενδιαφέρεται ο άνθρωπο να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί και σε άλλο βαθύτερο επίπεδο σχέσει. Που αυτό είναι η ουσία. Συντροφιά αυτό σημαίνει. Η υγεία είναι αυτό το πράγμα. Να νιώθει ότι άλλο σε καταλαβαίνει βαθιά και εσύ το καταλαβαίνει. Που αυτό δεν είναι μόνο να καταλάβω τη σκέψη, τα συναισθήματα. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και όταν λε, τι κοινά ενδιαφέροντα έχετε, Να πήγαμε στο θέατρο, να στο κοινοτογράφο, μιλήσαμε Εντάξει, αυτό είναι σε ένα επίπεδο. Κάτι άλλο που δείχνει μια βαθιά άλλη ανησυχία που σε ορίζει ως πρόσωπο συντροφή όχι μόνο σε ταβερνούλα και στο κύριο θέατρο και αυτά είναι πολύ ωραία είναι, είναι το κερασάκι είναι όμορφο να υπάρχουν δεν το αρνούμεθα και είναι μορφή της ζωής αλλά υπάρχει κάτι άλλο σε ποιο επίπεδο είναι η σύνδεση συντροφία στην αναζήτηση της ζωής στην αναζήτηση του Θεού αυτό είναι που δίνει ένα άλλο περιεχόμενο και στη σχέση αγάπη και έρωτο. Αλλιώ φύρεται, χάνεται. Δεν πρέξανε. Τι, συνήθω να του βαριέσαι. Ο ίδιος άνθρωπο είναι. Τα ίδια κύτταρα είναι. Η ίδια ανάσα είναι. Τα ίδια λόγια είναι. Α το καλό, δεν μπορώ. Τι θέλει, κάτι άλλο. Που να υπάρχει έμπνευση. Και αυτό είναι η εξέλιξη, η καθημερινή του ανθρώπου. Αν μείνει άνθρωπο σε αυτά τα εξωτερικά, βαλτώνει σε αυτά. Νιώθει τι βεβαιότητε σε αυτά. Και μετά έρχεται η φθορά. Αν όμω ο άνθρωπο έχει μάθει ότι η πορεία του είναι κάτι άλλο, τότε ο ίδιο ο άνθρωπο εξαιτία τη αναζήτηση του και τη πείρα που λαμβάνει από την αναζήτησή του, αλλάζει η μορφή του πρόσωπό του. Είναι ένα άλλο άνθρωπο για σένα. Ανανεώνεται ο ίδιο, ανανεώνεται η σχέση. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωση του προσώπου, γεννάται η ανάγκη αλλαγή ερωτικό συντρόφου. Η ερωτικό συντρόφο δεν είναι το πρόβλημα αυτό από μόνο του Είναι η επιβεβαίωση του προβλήματος Είναι το τεκμήριο του προβλήματος Ότι δεν υπάρχει ουσία στη σχέση Δεν υπάρχει πρόσωπο η σχέση Δεν υπάρχει ανάπτυξη στη σχέση Έτσι σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει Θέλετε κάτι να ρωτήσετε Γιικόπεδο όχι <laughs> Λοιπόν, εμπρό λοιπόν Α αφήσουμε ω εδώ το λόγο για το θέμα αυτό και α φέρουμε τα υπόλοιπα στο μέσο και τα υπόλοιπα πάθη. Και ας δούμε αν έχει κάποια ειδονία ο πλούτο. Κάποια τιμή. Διότι εγώ βλέπω τελείω το αντίθετο. Και αν θέλετε, α εξετάσουμε πρώτον. Λέει ότι ο πλούτος όχι μόνο δεν έχει ευχαρίστηση, έχει πρόβλημα. Και αναφέρει. Και αν θέλετε, α εξετάσουμε πρώτον τα στραπέζα των πλουσίων και των πτωχών. Και ας ρωτήσουμε αυτού που γευματίζουν. Ποιοι είναι εκείνοι που απολαμβάνουν την καθαράν γεγνησία νηδονήν Αυτοί οι οποίοι περνούν την ημέρα του εξαπλωμένη επάνω εις κλίνη και συνδέουν τα βραδινά δίπλα με τα μεσηβρινά και τρώουν μέχρι σκασμού και ανάβουν τα αισθήσει με τον υπέρον κοφορτίον των τροφών κάνουν το οποίο να να πλημμυρίζει και καταπνίκουν την ψυχήν στο το ναυάγιο του σώματος και πεινούν δεσμά δια τα πόδια τα χέρια και τη γλώσσα και περισφύγουν όλο το σώμα με τα δεσμά τη και τη ακολασίας, τα είναι χειρότερα από τα δεσμά σιδηρά αλυσίδα. Και δεν έχουν ύπνων, ήσυχων και καθαρών, και ούτε είναι απελαγμένοι από όνειρα κλπ. Κλ, κλ. Διότι τίποτα δεν φέρει τόσο ειδονή και υγιεινό όσο το να αγγίζει κανεί την τράπεζα όταν πεινά και διψά, και να γνωρίζει ω αν χορτασμό μόνο την ανάγκη, και να μην υπερεβαίνει τα όρια τη, ούτε να εισάγει στο σώμα του βάρου μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να σηκώσει. Ποιον πλούτο μου, το φαγητό μου. μου οδηγεί στην Ευρώστια Γινά τόσα προβλήματα Ποιος ευχαριστηκε το φαγητό του Αυτός που τρώει όταν πεινάει Και τρώει όσο να χορτάσει και να συντηρηθεί Όταν εσύ χορτάτος δεν έχει, ωραία, δεν έχει γεύση το φαγητό και το πάλι ε. Χόρτασε μέχρι να δεν το χαίρεσαι Το ποιο ωραίο φαγητό είναι μετά της Γιατί το επισημείες Υπάρχει πείνα τότε νιώθει την ευχαρίστηση του φαγητού ακόμη και η ειδονή οικονομείται με την εγκράτεια Να δούμε πως θα τοποθετεί κάπως ο Άγιος Σιλουανός Μιλάει για την αγάπη προς εχθρούς το ίδιο κεφάλαιο αλλά μας αγγίζει και σε αυτό το θέμα της έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας Για να φτάσουμε λέει στην αγάπη του Θεού Πρέπει να τηρούμε όλα όσα παρήγγειλοκύριο στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να συμπάσχει η καρδιά μας και να αγαπούμε όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά να συμπορούμε κάθε πλάσμα, κάθε κτίσμα του Θεού. Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες, χωρίς λόγο, δεν είναι βέβαια αμαρτία, αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά, λυπάτε και το φύλλο, όπω και όλη την κτίση. Να η οικολογική συνείδηση του Αγίου. Να η πραγματική οικολογική συνείδηση πώ γεννάται. Είναι η υπόθεση τη καρδιά και τη εμπειρία του Θεού. Και ο άνθρωπο είναι μεγάλο κτίσμα. Και αν βλέπει πώ παραπλανήθηκε και θα καταστραφεί, προσευχή σου και κλάψει γι' αυτό, αν μπορεί. Η Δεμή, στέναξε τουλάχιστον γι' αυτόν ενώπιον του Θεού. Και όποια ψυχή ζει έτσι, την αγαπά ο κύριο, γιατί έμεινε, έγινε όμοια με αυτόν. Έτσι προσευχόταν ο, Άγιος, ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας για να συγχωρέσει ο Κύριος τον μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό και μία μίαν εβραία. Δέστε Αυτό είναι πολύ βασικό. Ακούστε για να καταλάβετε πώς είναι ο Θεός. Αυτή Του την προσευχή, προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο ώστε Του φανερώθηκε και είπε «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι γι' αυτό που με απαρνήθηκε» Μα ο Παΐσιος απάντησε «Εσύ Κύριε, ως έλεγε ήμουν, τον». Τότε λέγει ο Κύριος «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Τόσο ευπρόζεχτε είναι στον Κύριο η προσεφή για του εχθρούς. Θέστε λοιπόν τι μας ομοιάζει με τον Κύριο. Το να προσευχόμαστε για τον εχθρό μας και τον αμαρτωλών και να επιμένουμε και να εκβιάζουμε κατά κάποιο τρόπο των Θεών. Και λέει, έγινε όμοιο. Τον δοκίμαζε ο κύριο. Και γιατί προσέφιασε γι' αυτό. Δεν είπε, αχ, αχ, συγγνώμη, γιατί προσέφιαζε Επέμενε. Εσύ συγχώρεσαι τον κύριο, σε λέει μου. Έγινε όμοιο με εμένα. Αυτό είναι ο κύριο μα. Τέτοια αγάπη σε έχει. Τέτοια είναι η διαθέση των εναντί ημών. Δεν το εκτιμούμε. Δεν το γευόμαστε. Γι' αυτό και η καρδιά μα είναι κακομύρα Έχω μια κακομήριστική καρδιά που δεν συγχωρεί, που δεν φύγει για την αδικία. Γιατί στο βάθο. Η καρδιά δεν είναι βεβαιωμένη για την αγάπη. Οι όταν ο άνθρωπο αντιδρά, όταν αδικηθεί, δεν είναι τόσο ξέρετε, γιατί είναι κακό, παρόλο όσο είπαμε προηγουμένω, είναι γιατί η καρδιά δεν είναι βεβαιωμένη στην αγάπη του Θεού. Δεν έχει μαλακώσει στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι κατάλαβε ποιο είναι ο Θεό. Και μένει μέσα στη μιζέρια τη, μέσα στην ανασφάλειά τη, μέσα στι διεκδικήσει τη, μέσα στι διαμάχε τη, μέσα στις, στις, στις συγκρούσει είναι η καρδιά και πολεμάει. Η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη αν δεν προσεύχεται για του εχθρού. Ο Ελείμον κύριο με δίδαξε με τη χάρη του να αγαπώ του εχθρού. Χωρί τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να αγαπούμε του εχθρού. Να λοιπόν, να προσπαθεί με τι δικέ του δυνάμει, δεν καταφέρει τίποτα, μόνο με τη χάρη του Θεού. Αλλά πώ έρχεται η χάρη, να δούμε. Το άγιο πνεύμα όμω εμπνέει την αγάπη και τότε η ψυχή λυπάται ακόμα και του δαίμονε, γιατί ξέπεσαν από το καλό και έχασαν την ταπείνωση και την αγάπη για των Θεών. Σας συγκετεύω. Δοκιμάστε. Αν κάποιος σας προσβάλει, ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή και αν καταδιώκει την εκκλησία προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας Κύριε όλοι είμαστε πλάσματά σου λυπήσου τους παραπλανημένους δούλους σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια και τότε θα έχεις αισθητό την χάρη στην ψυχή σου. Στην αρχή να αυτή είναι η ευθύνη μας. Δέστε λέει. Βίαζε την καρδιά σου να αγάπη του εχθρούς. Και ο Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει κάθε βοήθεια. Η ίδια η πείρα σου θα σε πείσει γι' αυτό. Όποιος όμως σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν εγνώρισε ακόμη τον Θεό. Σημαίνει μάλλον πως μπήκε κάποιο πονηρό πνεύμα στην καρδιά και κακού λογισμού. Γιατί, κατά τα λόγια του Κυρίου, από την καρδιά βγαίνουν αγαθή ή πονηρή λογισμή. Αν προσευχηθείς για τους εχθρού σου, τότε θα έλθει η ειρήνη σε σένα. Και όταν αγαπάς τους εχθρού σου, να ξέρεις πώς είναι μεγάλη η χάρη που ζει μέσα σου. Δεν λέω πώ είναι τέλεια, μα είναι αρκετή για τη σωτηρία. Ο καλό άνθρωπος σκέπτεται. Όποιο παρεκκλίνει από την αλήθεια χάνεται. Γι' αυτό το λόγο είναι αξιολείπειτος. Όποιος διδάχθηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα πενθεί όλη τη ζωή του για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την οδό της σωτρίας και χύνει άφθονα δάκρυα για το λαό και η χάρτη του Θεού του δίνει τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Πώς να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό ή πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία όταν ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το δέχθηκαν οι Σαμαρίτες, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος η γη του Ζεβεδαίου, ήταν έτοιμοι να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό για να τους καταστρέψει. Ο Κύριος όμως τους είπε σπλαχνικά, ουκήλθων ψυχάς ανθρώπων απολέσει αλλά σώσει. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να έχουμε μία, μία σκέψη, να σωθούν όλοι. Η ψυχή λυπάται του εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς γιατί πλανήθηκα μακριά από την αλήθεια και παρευρίσκονται στην, στην κόλαση. Αυτό είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Να λοιπόν Αυτό είναι το κεντρικό σήμείο της ζωής μας. <ΣΣΣΣΣ> Μπορεί να γίνει έτοιμα της καρδιάς μας όχι η ευτυχία μας τα πλούτη μας οι ανέσεις μας η ακομική υγεία μας αλλά της καρδιά μα να σωθούν όλοι Τότε την Εκκλησία άνθρωπος τότε την Εκκλησία άνθρωπος να σωθούν όλοι ε. ποθήσαμε κάτι τέτοιο ποτέ μας πόνεσε ποτέ το ζητήσαμε αυτό το πράγμα ποτέ είμαστε επικεντρωμένοι στα ίδια, στα δικά μας, στα ιδιαίτερα στα ιδιωτικά η αγάπη γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα από την ειρήνη και τη γλυκύτητα ο πόσο οφείλωμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μα αγαπά τόσο πολύ. Σκεφτείτε, αγαπημένοι αδελφοί, ο κύριο χαρίζει το άγιο πνεύμα στην αμαρτωλή ψυχή. Και τελών, τελειώνουμε με το εξή. Δεν χρειάζονται πλούτη για να γνωρίζει τον Θεό, αλλά να αγαπά μόνο τον πλησίον και να έχει ταπεινό πνεύμα, εγκράτεια και υπακούει. Και ο κύριο δίνει τη γνώση του για αυτά τα καλά έργα. Και τι άλλο μπορεί να είναι πολιτιμότερο στον κόσμο από αυτή τη γνώση, να γνωρίζει τον Θεό. Τον αγαθόν πατέρα να ξέρει πόσο μας αγαπά. Αυτά. Τι επόμενοι δευτέρα. Ε, μου, πριν ε, τελειώσουμε. Εχθρό ναι. για τον Χριστό δεν υπάρχει. Ε, μέσα στο πλαίσιο του Χριστού για τον Χριστιανό δεν υπάρχει εχθρό. Εχθρός τον ονομάζουμε από τα αντικειμενικά κριτήρια της διαθέσε ως τον αντιημό. Πραγματικό εχθρό τη εχθρός ψυχή μας δεν υπάρχει κανείς, παρά μόνο ο μας. Εχθρός ορίζεται με την έννοια των αντικειμενικών κριτηρίων κάποιου που επιβολεύεται κάτι από εμάς. Κινείται εχθρικά προς εμάς. Όχι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς κάποιον άνθρωπο, να αγαπήσει σωστά τον εαυτό του. Ή ανάλογα πώς αγαπούμε τον εαυτό μας προβάλλεται αυτό και στο περιβάλλον μα στου ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να νιώσουμε την προσωπική μα αξία. Και αυτή την αντιλαμβανόμαστε μόνο γευόμενοι την αγάπη του Θεού. Καταλαβαίνουμε πόσο αξίμας μα είναι ο Θεός, πόσο σημαντικοί είμαστε. Και όταν καταλάβουμε πόσο σημαντικοί είμαστε, όχι εξαιτία μας, αλλά εξαιτία Του, εξαιτία τη δωρεά Του, τότε το αυτό το ήρθος βγαίνει και στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Θα ξανά λέμε. Δι' γίων Αγίων Πατέρων, ημώνη Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. Έτσι δεν είναι